Ήταν μία από τι πολλέ συναντήσει και συσκέψει που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για το προσφυγικό ζήτημα. Και χθε ήταν μία από τι πολλέ που συμμετείχαν και οι δήμαρχοι ε, τη Δωδεκανίσου. Ε, σε ό,τι αφορά το Δήμαρχο Λέρου, συμμετείχε στη σύσκεψη μέσω, ε, μέσω Skype. Σε ό,τι αφορά την που ήταν ο κύριο Εγενεραστική. Mm -hmm. Εκτό όμω από τη Δωδεκανίσου, ήταν και δήμαρχοι και βουλευτέ από το βόρειο Αιγαίο. Και από άλλε περιοχέ τη χώρα. Και όλοι αντιδρούν, πάνε... πάντω κύριε Κόνσολα, κύριε Υπουργέ. Με, όλοι αντιδρούν κύριε... ε, στην απόφαση τη κυβέρνηση ε, να προχωρήσει σε δομέ κλειστού τύπου στα νησιά. Κανεί δεν αφισβητεί ότι η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη <laughs> στην μεγαλύτερη προσφυγική κρίση που δέχεται η ανθρωπότητα και κυρίω τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Εμεί πρέπει λοιπόν στην προοπτική. Τη ένταση αυτού του φαινομένου να είμαστε έτοιμοι. Αυτό που ειλικρινά και θα το διασταυρώσετε γιατί έγκαιροι δημοσιογράφου είστε, αυτό που διαπιστώθηκε και από του αυτοδιοικητικού πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, ήταν και ο κύριο Περιφερειάρχη στη σύσκεψη, ο κ. Κατσυμάρκο, mm -hmm. αλλά και από του βουλευτέ, αλλά και από του κυβερνητικού παράγοντε, από όλου που συμμετείχαν εκεί, mm -hmm. ήταν πρώτη φορά υπάρχει ένα σχέδιο. Σχέδιο που αντιμετωπίζει συνολικά αυτό το ζήτημα. Ώρα. Ναι αλλά διαφωνούν με το σχέδιο αυτό ]ς. κύριε Κόνσολα οι δήμαρχοι η τοπική ο αυτοδιοίκηση, ο αυτοδιοίκηση και όχι μόνο των δικών μας νησιών της Δωδεκανήσου αλλά και του δι... Βορείου Αιγαίου Ο πρώτο που διαφωνεί με τη διαχείριση του μεταναστευτικού όπω έγινε το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή μας είναι εγώ και εσεί φυσικά κανεί δεν φανταζόταν όταν ήταν νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα τα δύο νησιά της Δωδεκανήσου λέει ρωστικό θα ήταν νησιά που δομέ από τους μετανάστες και ιδιαίτερα την προηγούμενη περίοδο που ξέρετε πολύ καλά ότι θα έπρεπε να διαφυλαχθεί και το τουριστικό προϊόν αφού η είναι τρίτος προορισμός στη χώρα και θα έπρεπε να δοθεί άλλη έμφαση και αντιμετώπιση.